Και έχουμε μάλιστα κάποιε πολύ ωραίε φωτογραφίες μαζί με τον μαζί με τον Ταβέλη. Μάλιστα, κάποιε πολύ ωραίε φωτογραφίε μαζί, μαζί με τον Νταβέλη. Το Λίσταρχο, οικογενειακό άlμπουμ, ο Νταβέλη, είναι ο Κυριακό Μητσοτάκη. Μα είπε ότι έχει φωτογραφίε πολλέ με τον Νταβέλη. Τι καταλαβαίνετε, η απάντηση στη συνέχεια. Μένουμε λίγο στο θέμα αυτό. Ποιο είναι αυτό το θέμα, Ένα από τα θέματα τη επικαιρότητα, η ασφάλεια στην χώρα, στην Αθήνα. Και όταν λέμε ασφάλεια, είναι ένα ευρύ. διαδικασιών καταστάσεων ε, μέσα σε αυτό είναι οι δολοφονίες που γίνονται είναι η ασφάλεια που νιώθει κάποιος είναι το πως λειτουργεί η δημοκρατία τρόπος λειτουργίας της δημοκρατίας γιατί όταν δολοφονείται δημοσιογράφος ε, είναι κάτι που δεν συμβαίνει στις σύγχρονες αστικές δημοκρατίες συμβαίνει δηλαδή αλλά δεν είναι το σύνηθε. και όπω και να έχει Σοκάρει αρκετά και θυμηθήκαμε ένα πολίτη που είχε συναντήσει τον πρωθυπουργό τη χώρα προεκλογικά. Όταν είχαν γίνει κάτι επεισόδιο, είχαν σπάσει κάτι βιτρίνε. Είχε πάει ο Κυριάκο Μιτζοτάκη την επόμενη μέρα πριν γίνει πρωθυπουργό, επισήριζα. Και του είχε πει ο πολίτη τότε με πολύ ωραίο τρόπο αυτό που θα ακούσουμε. Και είχε κάνει και σχετικέ δηλώσει τότε ο Κυριάκο Μιτζοτάκη. Λένε ο λαό περιμένει σαν Θέλουμε ασφάλεια, ηρεμία, ησυχία. Καλές. Καλές. Δεν πια. αντέχουμε άλλο. Αντά, αντά, ζηντε ημιάνε και τα λέει. Αντά, και και η τάξη θα επανέλθουν στη χώρα. Δεν είναι ζήτημα επιχειρησιακής συναντότησης, είναι ζήτημα πολιτικής δουλειάς. Αυτό στο τέλο είναι σωστό. Δεν είναι ζήτημα επιχειρησιακή ικανότητα/δυνατότητα, αλλά πολιτική βούληση. Για το θέμα βεβαίω τη δολοφονία Καραϊβά, αστική δημοκρατία και μαφία πάνε μαζί. Και στι καλύτερε αστικέ δημοκρατίε συμβαίνει αυτό, τι πιο σύγχρονε, αλλά ακόμη και τι παλαιότερε, που υπάρχουν πολλέ τέτοιε στην Ευρώπη, οι παλαιότερε δημοκρατίε. Κάτω από το φινετσάτο, λούστρο και τα παχιά λόγια, υπάρχουν πάντα λογαριασμοί και ξεκαθαρίσματα στην αστική δημοκρατία. Αστικό κράτος και παρακράτος επίσης πάνε μαζί. Δεν είναι οι δύο όψεις, είναι η μία όψη. Με σχεδόν πάντα πανίσχυρο το παρακράτος και αρκετές φορές πάνω από το κράτος, έτσι όπως το ξέρουμε, το ψηφίζουμε και οργανώνεται. Αστικός κόσμος και υπόκοσμος επίσης πάνε μαζί. Δεν μπορεί ο ένας να υπάρξει χωρίς τον άλλον. Τα προθέματα παρά και υπό υπάρχουν και δίνουν τον τόνο σε αυτό το καθεστώ. Ούτε πραγματική εξυχνίαση θα υπάρξει, ούτε φως θα χυθεί, ούτε αλήθεια θα λάμψει. Σκόνη και από προσανατολιστημός, αντιπερισπασμοί και χαοτικές δευτερεύουσες λεπτομέρειες στα ρεπορτάζ θα υπάρξουν και μπόλικες διαβεβαιώσεις για την αναζήτηση της αλήθειας στις κυβερνητικές δηλώσεις. Αυτά θα υπάρξουν. Διαλεύκανση τη υπόθεση δεν θα υπάρξει. Το λέμε με τη σιγουριά μπορεί κάποιο. Να πει και να έχει για όσα θα γίνουν στο μέλλον, αλλά κρίνοντας από το παρελθόν, δεν πρόκειται να υπάρξει καμία απολύτω διαλεύκανση για πολλού λόγου και πολλέ ευχέ θα υπάρξουν και μάταιε διαπιστώσει και υποσχέσει. ίσως βρεθούν κάποια στιγμή οι εκτελεστέ, όχι όμω αυτοί που έδωσαν την εντολή. Αυτού στη συγκεκριμένη περίπτωση πάλι δεν θα του μάθουμε. Και όχι, δεν είναι Κολομβία, γιατί βλέπω προχτέ στο Twitter να αναπτύσσεται μια Σιριζέη και έτσι, αποσυριζέηκα μάλλον. Ε, μέσα και ανθρώπου, ότι είμαστε Κολομβία. Είναι Ελλάδα. Αυτή η τάση να καταφεύγουμε σε παρομοιώσει όταν κάτι κακό συμβαίνει, δεν ξέρω γιατί το κάνουμε. Δεν χρειαζόμαστε το παράδειγμα. Η πραγματικότητα είναι πιο ισχυρή από το παράδειγμα. Ελλάδα είναι, όχι Κολομβία. Η ασφάλεια είναι προπόθεση δημοκρατία, ομαλότητο και ευημερία. Και αυτέ ακριβώ τι προτεραιότητε δεσμεύομαι ότι θα κάνει σύντομα πράξη η Νέα Δημοκρατία. και έχω μάλιστα κάποιες de ωραίες φωτογραφίες μαζί με τον ketale Η του Γιώργου Καραεβάζ αποτελεί έγκλημα ηδεχθέ. Η δημοσιογραφική του ιδιότητα στην περίπτωση αυτή αποκτά ιδιαίτερο βάρος. Πριν από λίγο, συναντήθηκα και ενημέρωσα τον Πρωθυπουργό. Με ρητή του εντολή θα επισπευστούν οι έρευνε. Η Ελλάδα, σε κάθε στατιστική, σε κάθε στατιστική, σε κάθε στατιστική, είναι μια χώρα που έχει πολύ μικρό σε όλη την Ευρώπη. Είναι μια ήσυχη. ασφαλής και η χώρα. <ΣΣΣ> Πολύ γρήγορα λοιπόν, όπως κάνει πάντα η ελληνική αστυνομία, <ΣΣ> όπως κάνει πάντα η ελληνική αστυνομία, θα βρει τους ενόχους και θα τους παραδώσει στην ελληνική δικαιοσύνη. Μπράβο τους! <ΣΣ> Με ρητή του εντολή θα επισπευστούν οι έρευνες. <ΣΣΣ> Λέει ο Χρυσοχοίδης, δηλαδή για να επισπευστούν οι έρευνες χρειάζεται ρητή εντολή του Πρωθυπουργού. Δεν είναι ένα θέμα... Στην σύγχρονη Ευρώπη, στη σύγχρονη Ελλάδα, που πρέπει άμεσα, όσο πιο γρήγορα γίνεται, οι καλύτεροι να αναλάβουν και να διερευνήσουν την υπόθεση. Δολοφονία δημοσιογράφου. Ε, εδώ βγήκε ανακοίνωση. Η ίδια η Ursula von der Leyen έβγαλε ανακοίνωση στα ελληνικά. Ενώ δεν είχε βγάλει ο ίδιο ο Πρωθυπουργό, η πρόεδρο τη Δημοκρατία. Και άλλοι αρκετοί παράγοντε του δικού μα τόπου ήρθαν από το εξωτερικό γιατί Παραπέμπει, δημιουργεί συνειρμού και χιλιάδου. Αλλά αυτά λοιπόν δήλωσε ο Χρυσοκοίδη και είπε ότι στι στατιστικέ πάμε πολύ καλά. Το χρησιμοποιούν οι υπουργοί τη κυβέρνηση. Πάντα επικαλούνται κάποιε στατιστικέ, όχι μόνο για το συγκεκριμένο θέμα, αλλά και για άλλα θέματα. Βάζουμε μια τελεία σε αυτό. Θα επανέλθουμε όταν και όπω και όποτε ε, πρέπει και χρειαστεί. Διότι σήμερα ξεκίνησαν τα σχολεία. Έτσι λοιπόν έγινε σύνδεση με μαθητή σε πρωινό κανάλι. Και ο μαθητής είχε ανοιχτό το κινητό του. Πάμε τώρα, ανοίγουν τη Δευτέρα τα σχολεία. Πάμε να συναντήσουμε την Άντζελα Ζούγρα που βρίσκεται σε ένα σχολείο στο Παλαιοφαλήρο. Να δούμε εκεί πέρα γίνονται και μασίες. Είναι πολύ αναζωογονητικό να συναναστρέφεσαι με εφήβους, με νεαρά παιδιά. Γιατί πραγματικά η ζωντάνια το κέφι τους και η... Τι είναι αυτό. Ε, πιστεύουμε Είναι ο Τάσος και αυτό είναι το, το ringtone σου Έλα να σε πάρω λίγο μετά <laughs> Σώσον κύριε το λαό μισό λεπτό το λίγο Να μας πεις γιατί αυτό το ringtone Ε, πιστεύω Και πιστεύω ότι από αυτή την κατάσταση Μόνο ο Θεός μπορεί να μας σώσει Ε, πιστεύω και πιστεύω ότι από αυτήν την κατάσταση μόνο ο Θεός μπορεί να μα σώσει ah, και όλοι νομίζω εδώ που έχουμε φτάσει τάσο μια είχε στο ringtone ο ήχος κλίσης δηλαδή ήταν το σόσον κύριε τον λαών σου μαθητής έτσι τον παίρνουν οι φίλοι του οι γονείς δεν ξέρω κάποιος και χτυπάει συνέχεια το σόσον κύριε τον λαών σου να ακούγεται και παραπέρα μπάς και υλοποιηθεί αυτή η χριστιανική ορθόδοξη. Διαταγή, επιταγή ή ό,τι θέλετε. Σε άλλο κανάλι το Σαββατοκύριακο στην εκπομπή του Γιώργου Αυτιά έχει βγάλει τον Νίκο Καπραβέλων, εδιευθυντής Μεθ στο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης. Τον έχουμε μάθει τα χρόνια της πανδημίας με σαφή λόγο. Καταγγελτικό που χρειάζεται, προειδοποιητικό άλλε φορές. Και αρχίζουν και βλέπουν μια φωτογραφία που... Προέκυψε το Σάββατο το βράδυ από την πλατεία Βαρνάβα εδώ στην Αθήνα, που ήταν σαν διαδήλωση. Κόσμο εκεί είχε βγει, δεν αντέχουν, νεολαία, ωραία θερμοκρασία. Αν έχετε το βράδυ με κάτι, με μια ζακέτα. Οπότε είχε βγει κόσμο σε αυτή την πλατεία και σε πάρα πολλέ πλατείε. Βλέπουν λοιπόν αυτή τη φωτογραφία, τη σχολιάζει και ο Γιώργο Αυτιά, ότι τι πράγματα είναι αυτά και που οδηγούμαστε και θα πεθάνουμε όλοι περίπου τέτοια. Και είναι η φωνή του Καπραβέλου και από το άλλο παράθυρο που τον συνεφέρνει κάπω. είναι πλατεία Βαρνάβα στο Παγκράτη μιλάμε για ένα απίστευτο κορονοπάρτη συνοστισμός, δεν υπήρχαν μάσκες χαλασμός κυρίου, θέλω να το σχολιάσετε για τρέμο. Αυτό. Κύριε Αυτιά, η, η ανθρώπινη δραστηριότητα αυτή τη στιγμή μη, μη, να τα βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους πραγματικά ο κόσμος είναι στα κάγκελα, ε, είναι μα, πολύ μακρύ το lockdown δεν αντέχετε κύριε Αυτιά, αυτό πρέπει να το καταλάβετε όλοι σας και από ψυχολογία δείχνετε αυτή την εικόνα και δεν δείχνετε την εικόνα του συνοστισμού στα μέσα μαζικής μεταφοράς εκεί που πραγματικά είναι σαν τις αρδέλες. Με μαζική μεταφοράς εκεί που πραγματικά είναι σαν τις σα Εδώ υπάρχει μια εκτόνωση κεραυτικά σε ανοιχτό χώρο. Αυτό έγινε στο βράδυ. Πιστέψτε με. Δεν Α... είναι σωστή. Αυτό έγινε αυτό και αυτό. Δεν μπορεί να ενλέξει στην αγορά. Σωστά το λέει για τα μέσα. Σωστά το λέει μέσα. Οπότε όταν γίνει δημοσιογράφος ο Γιώργος Αυτιάς και έχει εκπομπή την τηλεόραση 4 ώρε Σάββατο, 4 ώρε στην Κυριακή θα δείξει και ένα πλάνο. Από ένα βαγόνι του μετρό ή από ένα λεωφορείο και από τα καινούργια που τα μισάνε χαλασμένα. Οπότε, σωστά τα λέει ο Διευθύντι τη ΜΕΘ αλλά σωστά δεν τα έχει προβάλλει ο δημοσιογράφο. Και πρέπει κάποιο να έρθει να πει την αλήθεια, το αυτονόητο, δηλαδή, όχι τίποτα παραπάνω, και αμέσω, το έχουμε δει πολλέ φορέ τι τελευταίε φορέ, δημοσιογράφοι αμέσω μαζεύονται διότι έχει ακουστεί αλήθεια. Αυτό που γίνεται και το ξέρουμε όλοι, αλλά δεν το δείχνουν όμω, περιμένουν να του το επισημάνο καλεσμένο. Η οχή, οι οψίοι και να παραδεχτούν ότι έτσι είναι. Αλλά δεν γίνεται, δεν γίνεται. Είμαστε οι καλύτεροι στην Ευρώπη. Α κρατήσουμε αυτό, α μείνουμε στα Δεν το λέμε εμεί. σιγά ποιοι είμαστε. Το λέει αυτός που πάντα κάνει συγκρίσεις με την Ευρώπη και παλιότερα με το Βέλγιο. Χθε ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Αντιμετώπιση Λιμοθών το νέο party, τον τον κορονοϊό. Δεν έχει παράδοση λεχατής αφηβετή να κάνει ένα Google search να πει χάρτη σε συντησή για κορονοϊό. Η Ελλάδα χθες στο φεσνόχαρτη. Είναι στην καλύτερη θέση σε όλη την Ευρώπη. Στην καλύτερη. Είμαστε το πιο ελαφρύ πορτοκαλί χρώμα. Άρτιση φωνάζουμε. Είμαστε έχουμε το πιο ελαφρύ πορτοκαλί χρώμα. Άρτιση φωνάζουμε. Του βγαίνει και αυτό το να το πει έτσι γιατί λέει ένα σίγμα εκεί πριν πει το φωνάζουμε. Είμαστε λοιπόν Πορτοκαλί πρέπει να πανηγυρίσουμε. Ποιο Βέλγιο τα έχουμε βάλει όλα κάτω. Όλες τις χώρες. Είμαστε παράδειγμα. Είμαστε καλύτεροι. 8885 θάνατοι. Μεχριχτές 780 στη ΜΕΘ. Μεχριχτές τι σημασία έχει. Είμαστε καλύτεροι. Έχουμε του λιγότερου νεκρούς. Είναι αυτά τα À, μ, οι ίδιοι τα λένε συνεχώ και κάνουν αυτέ τι αναφέροντες αυτέ τι μαύρε στατιστικέ με χαρά. Γιατί πάμε καλύτερα από του άλλου. Σήμερα ανοίξαν τα σχολεία. Ακούμε τώρα, εδώ είμαστε υποχρεωμένοι. Μα το έχει στείλει το Υπουργείο Παιδεία αυτό το μήνυμα. Είναι η Νίκη Κεραμέο, αγαπημένη Υπουργό των Πάντων, η οποία ανακοινώνει το άνοιγμα των σχολείων. Τα γενικά και επαγγελματικά λύκεια όλη τη χώρα ξεκινούν και πάλι τα μαθήματα στην τάξη. Ανοίγουν τα σχολεία, αδίοτε Τυρουμένων όλων των μέτρων που έχουμε ήδη λάβει όπω. Τα παγκορεία! Η υποχρεωτική χρήση τη μάκα είναι από το σχολείο τη προμηθευτή καταλήξη. Όχι, το σχολείο τη καρμική σορτσάκια Είναι πολύ μεγάλο. Τα διαφορετικά διαλύματα για ομάδε μαθητών. Διάλειμμα το κερατό μου, διάλειμμα! Η συστηματική χρήση αντισηπτικών Εγώ σα τα είπα και μηπτονταχία μου. Οι σχολασικοί καθαρισμοί. Πολύ σχολαστικά. Η τακτική αρισμή των χωρών. Τα ειδικότερα μέτρα για προσαρμοσμένη λειτουργία εκήλικων. Σάπια κρέατα είδε. Γλωμισμένα κρέατα. Εργαστηρίων πληροφορική. Απλώ χρειάζεται να ξέρει το Google Search. Χρήσει μουσικών οργάνων και κ.ο.κ. Δεν γίνεται εμένα να μου απαγορεύσει κάποιο το... να παίξω το ρε Ματζόρε για τη δικιά μου τη ζωή. Επιπλέον, η διενέργεια αυτοδιαγνωστικού τεστ κορονοϊού. Υποχρεωτικά πρακτικά τεστ κορονοϊού. Δύο φορέ την εβδομάδα. Μεταβάλει τον απευθισμένο. Προκειμένου να εξασφαλίσουμε τη μέγιστη δυνατή προστασία τη εκπαιδευτική κοινότητα. Σε ευχαριστώ, Οι οδηγίε από την κυρία Κεραμέο αναλυτικότατε, περιγραφικότατε, δημιουργούν και ωραίε εικόνε. Έχουμε και αργότερα ένα μήνυμα. Είναι από το Υπουργείο Παιδεία μα. Έχει υποχρεώσει να τα μεταδώσουμε, άλλο που δεν θέλαμε. Οπότε τα μεταδώσαμε όπω ακριβώ μα τα στείλανε. Ακούσαμε πριν τον Γιώργο Ναυτιά που του είπε ο Καπραβέλο από τη ΜΕΘ του Παπανικολάου στη Θεσσαλονίκη: Ότι δεν δείχνεται και τι σαρδέλε κάθε πρωί στα λεωφορεία. Και είπε ναι, σωστό είναι αυτό. Και τώρα θα ακούσουμε τον Άδων ο οποίο πήγε σε Κοζανίτικο κανάλι. Γιατί η Κοζάνι έχει χτυπηθεί αρκετά από τον κορονοϊό. Είναι κλειστά τα μαγαζιά, κανονικά κλειστά εδώ και πέντε μήνε. Και πήγε εκεί σε τοπικό κανάλι, βγήκε ο Υπουργό Ανάπτυξη για να δείξει πόσο του αγαπάει. Και ότι δεν υπάρχει μίσο για του καταστηματάρχες τη Κοζάνη. Αλλά το φορτίο, το υλικό κτλ. Και, και, και εκεί οι δημοσιογράφοι δεν έμοιαζαν, δεν ήταν σαν του δημοσιογράφου τη Αθήνα. Άρα, μην μου λέτε, μένα ανασχολήθηκα με την Κοζάνη. Ντροπή σα. Τώρα, ντροπή σα θα μπορούσε να λείπει. Μα όχι, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Αν είχα διαφορήσει για την Κοζάνη, να βγείτε να με κατηγορήσετε. Να έχω προσωπικά ασχοληθεί με την Κοζάνη σε βαθμό. Κύριε Γεωργιάδη, μην να ναι, μην πείτε ντροπή. Τρο... Με τη τρο... σα Κύριε Γεωργιάδη, ντροπή σα να πείτε σε αυτού που ίδιοι δεν δίνουν το παράδειγμα. Μην τηρώντα τα μέτρα. Δεν πήγε κανένας κοζανί να γίνει ενω quiénω σε βάπτιση εν μέσω χρονοϊού κ. Χαιριά Ουγέρη. Τι είπα ρε Δεν πήγε κανένας κοζανί να γίνει ενω 혼자 συνέγε εν μέσω βάπτισης. Τι είπα Δεν πήγε κανένας κοζανί να γίνει ενω νός εν μέσω βάπτισης. Τι είπα Το, το τι είπα, Τιν, Όλα τα λεφτά. Και εκεί που μιλάει με τη γνωστή ένταση, φρενάρει ξαφνικά. Συνειδητοποιείται, έχει ακούσει. Τι είπατε, δεν είναι σαν τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Έχει άλλη χρειά και άλλο νόημα. Το καταλαβαίνει ο καθένα. Ο Μητροπολίτης Μόρφου, κάτω από την Κύπρο, που είναι πολύ αγαπημένο εδώ, καθοδηγητή πνευματικό τη εκπομπή, είναι ο κατάλληλο, νομίζω. Ε, κάθε εβδομάδα στα κηρύγματα, κάθε Κυριακή, ανεβαίνει level και φοβόμαστε που θα καταλήξει όλο αυτό γιατί πολύ γρήγορα τρέχει. Μέχρι στιγμή έκανε το κήρυγμα, έλεγε τα αποφθέγματα των Αγίων. Είχε κάτι Αγίου στην Κρήτη, έλεγε τη γερόντισα τη Κρήτη, γιατί ο γέροντα του τάδε νομού ή τη τάδε περιφέρεια, γιατί κάθε περιφέρεια έχει ένα γέροντα που λέει διάφορε παπάντζε και τι αναπαράγουν μετά πάρα πολύ. Μάλιστα βγάζουν και πολύ λεφτά από αυτό. Δεν είναι ο ομόρφου μάλλον σε αυτή την κατηγορία και δεν μα αφορά και καθόλου αυτό. Τώρα το έχει ανεβάσει, χθε την Κυριακή το ανέβασε πάρα πολύ, διότι άρχισε το τραγούδι. Εσύ είσαι Χριστέ μου η ζωή μου. Εσύ είσαι για αναπνοή μου. Σωρά, αχ, εσέ, μα, μου με, είσαι, η ζωή μου η μου. Είσαι, η ζωή μου. Η αναπνοή μου Ε? φωτιά μέσα στην καρδιά Δεν αντέχω πια Γλύκα μου και φως μου! Άκου τώρα! γλίκα μου και φω μου, το φιλί σου δώσ' μου γλίκα μου και φως μου Το φιλί σου δώσ' μου Μην Μη με τίραννας, πες πως μ' αγαπάς αχ, δεν με πονά Αν, μωρέ, για μια γυναίκα Τα δίνει όλα για το Θεό τι πρέπει να δώσουμε, μωρέ. Αυτός που το σκέφτηκε μου λέει, αυτό είναι το τραγούδι για μια γυναίκα, για έναν άνθρωπο, που αύριο είναι να παχύνει, να γεράσει, είναι... να μπει, στο... Είναι... Γεράσιο, να μπει στο χώμα, να γίνει χώμα, και όμως της εγγράφτηκε έναν τέτοιο τραγούδι. Ε, είσαι η ζωή μου, η αναπνοή μου, γλύκα μου και μου, το φιλί σου δώσω μου. Είσαι η ζωή μου, Η αναπνοή μου ε? Μ' άναψες φωτιά μέσα στην καρδιά Δεν αντέχω πια ε? Γλυκά μου και φως μου Το φιλί σου δώσ' μου. Μη με τυραννάς πες, πως μ' αγαπάς Αχ, με πονά Τι, τι πρέπει δε να κάνουμε μου εμείς, Για το Θεό Μιλάει με τον Άγιο Πορφύριο, ξέχασα να σα πω αυτή τη συνομιλία. Περιγράφει, που συζητούσαν με τον Άγιο Πορφύριο, ότι να, κάποιο άνθρωπο έγραψε το Η ζωή μου για να προϊόν, το τραγούδισε κιόλα από το βήμα εκεί το Άγιο, το ιερό, για να... την αγάπη προ τον άνθρωπο. Και λέγανε τώρα ο Άγιο Πορφύριο με τον Άγιο Μόρφου, Αν για τον άνθρωπο, για τον όχι άνθρωπο, που μπορεί να παχύνει, χοντρίνει, πεθάνει, όπω είπε, γράφονται τέτοια τραγούδια για τον ίδιο το Θεό, τι θα γράψουμε. Τι να γράψουμε, Να γράψουμε το Σίκο Χώρα κουκλίμου. Πολύ ωραίο τραγούδι και αυτό νομίζω επόμενη Κυριακή θα το τραγουδήσει. Το Αγρίο Λούλουδο, τη Ζγουάλα. Να, τραγούδια που μπορούν να γραφτούν. Πολύ ωραία τραγούδια που δεν γράφονται πια σήμερα. Θα μπορούσαν να γραφτούν και να τραγουδηθούν. Πια από το Μητροπολίτη την προηγούμενη εβδομάδα είχε απαγγείλει Καζατζίδι. Σκέτο, σοβαρά, και στο του από τραγούδι του Καζατζίδη. Λέμε, οκ. Okay. Ε, αυτή τη βδομάδα τραγούδισε κιόλας. Την επόμενη θα ανέβησε καμιά για τράπεζα και θα χορεύει με το πετά χαρτοπετσέντες από κάτω και αντίδωρα. Θα το δούμε να μην προδικάσουμε και αλλιώς ξεδιπλώνει σιγά σιγά το ταλέντο του και αυτό είναι μαγεία από μόνο του. Νική Κεραμέωστρος από το Υπουργείο Παιδείας πώς θα πρέπει να γίνουν τα self-test. Το self-test είναι μια διαδικασία εύκολη και απλή. Και πράγω, Τα βήματα είναι τα εξής. Βήμα πρώτο. Γονείς και δαιμόνες, μαθητές και εκπαιδευτικοί θα παραλαμβάνουν δωρεάν το self-test. Φορτώστε! Προλάβατε! Προλάβατε! Μαζί με νημερωτικό υλικό Playboy, το μεγαλύτερο ανδρικό περιοδικό Οι μαθητές εκπαιδευτικοί θα κάνουν τα self-test στο σπίτι τους Κίστετε πατζούλια καλά, κατεβάστε στους το test να γίνεται το ίδιο πρωί ή το προηγούμενο βράδυ Κόψτε την για σε κόψτε. Γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί θα δηλώνουν το αποτέλεσμα του self-test Μέσω της πλατφόρμας www.icriza.gr Η πλατφόρμα είναι ήδη σε λειτουργία. Αν το self-test είναι αρνητικό, για τους μαθητές θα εκδίδεται σχολική κάρτα Την κάρτα μέλους της Νέας Και θα την επιδεικνύουν στου εκπαιδευτικού την πρώτη ώρα της Δευτέρας και της Πέμπτης <μπιλίδι> <μπιλίδι> <μπιλίδι> Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πρόσβαση εκτυπωτής στο σπίτι <μπιλίδι> Οι γονεί και οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να γράφουν μια χειρόγραφη δήλωση Έχω ένα χαρτί το οποίο γράφω για σωματική ευχαρίστηση <μπιλίδι> Αν το self-test είναι θετικό <μπιλίδι> Θα, το θα εκδίδεται δήλωση θετικού αποτελέσματο για τη διενέργεια δωρεάν επαναληπτικού rapid test σε δημόσια δομή. Θα μα σκοτώσουν, δηλαδή. Πολύ αναλυτικά. Το κράτο υπάρχει. Είναι επιτελικό, είναι άριστο. Το ξέρουμε όλοι αυτό. Και αφού έχει εξασφαλίσει την ασφάλεια των πολιτών, τώρα εξασφαλίζει και την υγεία των πολιτών με παρόμοιο σχεδόν τρόπο. Να μείνουμε λίγο στο Μόρφου, το Μητροπολίτη, πηγαίνοντα έτσι και σιγά-σιγά προ τι πρώτε διαφημίσει, αφού ακούσουμε και το λαό. Να μείνουμε λίγο στον Μόρφου, ο οποίο ανακάλυψε τρόπου. Μάλλον μα λέει για του τρόπου, και πρέπει να του ξέρουμε όλοι και να του έχουμε στο νου μα, που μπορούν τα ανάνο σωματίδια να μπουν μέσα και να, στο σώμα μα, στο μυαλό μα και να μα αλλοιώσουν. Α βγάλουν έναν έμπλαστρο εδώ αύριο. Και αποτέλεσμα, η τεχνολογία έχει την ικανότητα. χωρίς να βλέπεις εσύ να εισέλθει ένα νάνο σωματίδιον ε? σκεφτείτε η ελληνική λέξη, η γλώσσα πάλι όλα αυτά είναι ελληνικά ε? νάνο σωματίδιον είναι το σώμα του σώματος το σωματίδιον σωματίδιον είναι πως είπαμε το, ο, ο Ανδρέας, ο Τρικάς, ο τρικούδη Να <μουσίλια> το σωματίδιο. Καγέτε. Πώ είπαμε εδώ ο Αντία τρικά στο τρικούδη. Και έχουμε μάλιστα κάποιε πολύ ωραίε φωτογραφίε μαζί με τον τραπέζι. jana jande shamiyane ke palle ajar sari wale neele asmaage dale ta me ke sipa olaos aperimenis antomesia pelomasfalia iremia isichia tani pya Λέει ο Μητσοτάκη, αλλά ο άλλο τον θέλει σαν τον Μεσία. Έτσι λοιπόν για να καταλάβετε τι είναι το νάνο Σωματίδιο, το οποίο υπάρχει στα ελληνικά. Στα, στα αγγλικά δεν λέγεται νάνο Σωματίδιο όπω ξέρουμε, ούτε στα ρώσικα. Γιατί νάνο Σωματίδιο είναι μόνο στα ελληνικά. Το λέει ο Μητροπολίτη. Για να καταλάβετε είναι ο Ανδρέα ο Τρίκα και είναι και το τρικούδι. Ό,τι το τρίκα είναι επίθετο, είναι ιδιότητα στην Κύπρο, επάγγελμα. Αυτά λοιπόν από τον Μητροπολίτη, ο οποίο καλπάζει. Καλπάζει, δεν ανεβαίνει απλά, καλπάζει και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Το πιο ευχάριστο που συμβαίνει τι τελευταίες μέρες. 2 10 10 80 80 τηλέφωνο επικοινωνία, σας περιμένει, πάρετε μέσα. Πείτε ό,τι θέλετε για τον Τρίκα και τον Τρικούδη, και το Σώμα και το Σωματίδιο και τον Νάνο Σωματίδιο. Ο Δημήτρης Κύρικος ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρος λαού, τα υπόλοιπα θα τα πούμε μετά. Κάτερα, Αποστόλη, σε παίρνω ρε που σε μισή ώρα. σιγά μορ, τι θα πάδι, μισή ώρα, παιχνίδι. Απλή τι. Τώρα βρήκε να πάει τα πληθή. Περίμενε. Τώρα σηκώνουμε τη τηλέφωνα, λοιπόν. Έμεινε πού... λίγο άπλητο επίτηδε για να με παρακαλάνε στα γόνατα η αστυνομική για τρει γκλοπιέ. Για τρει γκλοπιέ απολογούμασταν γονατιστεί σε όλο το απληταριό. Λοιπόν, ο Χρυσοχουντήδη κατά την ε, ιδεολογική του τοποθέτηση το δεν τράπηκε να πει το όνομα του έτσι υποτιμητικά. Στα μέσα Μαρτίου, Υπήρξε συνολική αύξηση των μέτρων προστασίας λόγω των κινητοποιήσεων για τον Κουφοτίνα. Αλλά δεν είπε το όνομα του Φουρτιώτη, είπε ο παρουσιαστής. Να πω και δύο πράγματα για την περίπτωση του τηλεπαρουσιαστή. Δεν ξέρει τι δεσμεύσει έχει με τον Κουφοτίνα, δεν έχει. Λοιπόν, δεν, δεν έχει, αλλά αυτό με τον Φουρτιώτη, έτσι όπως το είπε με τον Παρουσιαστή, μου θυμίζει τον. τον γνωστό ε, σκηνοθέτη Ιθοποιό. Η... <laughs> αυτό, αυτό του Εθνικού Θεάτρου. Αυτό. <laughs> Τέλο πάντων, άντε γεια. Άκουσα για το 10% του Σιμπούδη. Εντάξει, ναι, τι. Έχουμε λιγότερο από, 10%, από το 10% περιστατικών βία συγκριτικά με άλλε χώρε τη Ευρώπη τον τελευταίο χρόνο. Ναι, μια ανακοίνωση. Στι μπάλε μα, κύριε Μιχάλη. Μα τι oh. γλώσσα είναι αυτή. Αυτή είναι η ρητορική μίσου, αγαπητέ. Ναι, και δεύτερο, δεν θα είχε φάξει τώρα εδώ να βγει κάποιο αυτή. Όπω είχε πει ο άλλο με τι τρει γκλοπιέ. Για τρει γκλοπιέ απολογούμασταν γονατιστεί σε όλο το ατριταριό. Κάποιο από εγώ, αντιπρόεδρο, εναρκή συλλογικότητα. Λέει, Την πάτησαν εκεί οι σύντροφοι Και για τρεις κλωσιές Απολογούμαστε αγορατιστή σε όλο το φέτος αριό Αυτό θα έχει πολύ πλάκα Αντιπρόεδρος των Αναρχικών είπες Αυτό που θα είχε πραγματικά πλάκα μα γινότανε. <laughs> Θα ήμασταν η σωστή ρολ χώρα πλέον Θα έλεγες εντάξει Ότι ε, βγαίνει και στα μάτυξε. κανάλια ο αντιπρόεδρος των Αναρχικών Ε δεν θα έπρεπε αφού όλα τα Τέλειο τέλειο θα ήταν το... Όχι αυτό θα ήταν δεν, συζητώ, δεν το συζητώ Μπράβο στο <laughs> δίνω Αποστόλη, Έλα. τα παιδιά πρέπει να είναι μερακλήδες, κρυσοχοήδης και όλοι αστεί. Γιατί? Γιατί αν έχεις δει, ο κύριος έκανε παρέα με ένα κύριο έκανε με κύριο Όχι, πως έμπλεξε μαζί του, είναι φίλο μου ο Σπύρος και συνεργαστήκαμε. Το πήρε για βοηθό, τον πήρε δηλαδή. Ναι, είναι παρέξυπνο, με <σκυρίζω> <σκυρίζω> <σκύριζω> βοηθάει πάρα πολύ. Βλέπω καινούργιε ιδέε, θέλω να πηγαίνω με το καινούργιο ρεύμα τη εποχή. Αν πα πίσω, με και τέτοια. Άντε καλέ, αποκλείε. Ε, εγώ δουλεύω, ο με τον κύριο Γυρίσματα, την κέρδη για να κάνουμε γυρίσματα. Είμαστε του δουλειά του. Παλιά, 20 χρόνια πριν σου λιγότερα. Ναι. Λοιπόν, μήπω ο Ξοχοίδη και οι άλλοι έχουν βολευτεί από ένα. Α, το ξέρει. Και... Δεν μπορώ. Είναι λάσπη. Όχι, δεν το δέχομαι. Όπω είναι μεράκλειο. Δεν το δέχομαι. Δεν το δέχομαι, ε... δεν το δέχομαι. Ε... Ότι βρωμάει του η ιστορία, βρωμάει, βρωμάει βέβαια. Λοιπόν, Αλλά δεν το δέχομαι. Από τα μπαλάκια, μπαλάκια του κρατάει η Αποστολή. Γιατί αν εγώ έρθει η αστυνομία και με προστατεύει, γιατί δέχομαι απειλέ, το πρώτο που θα κάνει είναι να ανοίξει τι συνομιλίε. Να δει ποιοι με απειλήσανε για να του εντοπίσει. Πώ πάει και φυλάει το φουρτιότη. Ο, το, άλλο το, το θέμα είναι πριστώ. γιατί του πει του αστυνομικού. Δεν θα εξεγριωθεί ε, τώρα αυτό που του κρατάει, άμα του κρατάει. Εκτό καν αν του πήρε για τα μάτια του κόσμου, του λέει στον κόσμο, του έδωσε τώρα δύο-τρει ασφαλίτες καινούριου άλλου. Δεν το μάθουμε ε, ποτέ, ε, ποτέ ε, και τέλο. Συγγνώμη, συ, δεν σου κάνει εντύπωση ότι εκείνο ο ηλίθιο, ο αρχισυντάξη, του έλεγε φύγε, παίρνουν τηλέφωνο, έρχονται και δεν πιέζει. Να πει φέρεται από τα πάντα. Καλά, αυτό ήταν κομμωδία όλο. Δεν πρέπει να πει και να συνεχίσει, κυρία Παλετσόη. Δεν θα συνεχίσει κανεί. Η δημοσιογραφία θα ολοκληρώσει το έργο τη. Κοιοι παίρνουν, ρε φίλε. Ποιοι παίρνουν τα νούμερα του. Πώ βρήκαν τον άλλο τον Ιδιάννο. Και δεν μπορούν να βρουν από τα απόρριτα. Να ανοίξουν τα απόρριτα να βρουν. Ποιο κοροϊδεύουν οι καράκι, ο ζητητή. Αν αποδειχθεί εμπράκτο ότι και επισήμω είμαστε ένα πέραν τον Μπουρδέλο. Μπουρδέλο είμαστε, Αποδείο. Αν αποδειχθεί στην κυριολεξία πια. Εντάξει, δεν υπάρχει σοσμό. Δεν υπάρχει σοσμό. Εμεί, αυτοί οι άνθρωποι το βλέπουμε και δεν το βλέπουμε. Θα είναι πέρα από κάθε σενάριο και κάθε σαντηρικό κείμενο που θα μπορούσαμε να έχουμε Γράψει. Αυτό είναι... Αλλά φοβάμαι ότι δεν θα το μάθουμε. Αυτό φοβάμαι. Αυτή! γεύει ο λαός ευτερημένης αντομεσία. Θέλουμε ασφάλεια, ηρεμία, ησυχία. Και φτάνει πια! Ανακτισμένος ο κύριος Φαντάζομαι τα έχει βρει όλα αυτά που ζητούσε τότε Και πρέπει να είναι και πολύ ευτυχισμένος Ειδήσει τώρα Από την ελληνική αστυνομία Είναι η αστυνομική τίτλη των ειδήσεων Σε ένα λεπτό Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος Δημοσιογράφος μα. Στην Ίκη Κεραμέως Θα καταλήγουν τα αρνητικά Self-test που κάνουν από σήμερα Οι μαθητές Σύμφωνα με απόφαση του Πρωθυπουργού, κάθε μαθητής, μόλις κάνει το self-test, θα το κοινοποιεί σε σελίδα του Υπουργείου Παιδείας, στην οποία θα έχει πρόσβαση μόνο η υπουργό. Η κυρία Κεραμέως, μόλις βλέπει ότι κάποιος μαθητής είναι θετικός στον κορονοϊό, θα ξεκινά άμεσα ηλεκτρονικό ευχέλαιο. Η ίδια, ένα πετραχύλι, θα λιβανίζει μέσω Zoom τον μαθητή, ψέλνοντας το «Σώσον, κύριε, τον μαθητή σου και ευλό... Λόγισον την παραπαιδεία σου! <coughs> Ενώ με ένα ματσάκι βασιλικό θα ραντίζει την οθόνη τη. Με αυτόν τον τρόπο ξορκίζουμε το κακό, δήλωσαν πηγέ του μεγάλου Μαξίμου. Αλλά Στον τίτλο του Υπουργείου του Μιχάλη Χρησοκοήδια αποφάσισε ο Πρωθυπουργό. Σύμφωνα με σχετική απόφαση, από Υπουργείο Προστασία του Πολίτη με το ομάζεται σε Υπουργείο Προστασία. Κρίναμε σκόποιμο μετά από όσα γίνονται καθημερινά στου δρόμου τη Αθήνα, βιοπραγίε δολοφονίε και τα λοιπά. Να στήσουμε τη λέξη πολίτη και να μείνει σκέτο στον τίτλο Υπτασία, η πεηγή του μεγάλου Μαξίμου. το Υπουργείο Προστασία Πλέον. κρίνεται στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται στον τομέα της ασφάλειας στη χώρα μας. Συμπλήρωσε η ίδια πηγή, ενώ ερωτηθεί σχετικά απάντησε ότι ασφαλώς ιδανικότερος υπουργός για Προστασία Υπουργείο Προστασίας από το Μιχάλη Χρυσοχοίδη δεν υπάρχει. Σε μια θλιβερή είδηση, περνάμε τώρα. Συντετριμένο ο ελληνικό λαό παρακολουθεί το δράμα τη βασιλική οικογένεια τη Βρετανία μετά τον πρόωρο χαμό του πρίγκιπα Φιλίππ. Είχε πολλά να δώσει ακόμη στο θρόνο. Ο πρόωρο θάνατό του δύο μήνε πριν φτάσει τα εκατό χρόνια μα συγκλώνει σε όλου, αναφέρει σε δήλωσή του ο πρωθυπουργό τη χώρα. Ανάλογο μήνυμα έστειλε και ο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ προ το γιο του εκλειπώντο πρίγκιπα Κάρολο, που πριν λίγε Ήταν στην Ελλάδα. Ο πατέρα σας δεν κατάφερε να κλείσει τα 100 χρόνια. Μόνη του χαρά πια ότι πήγε να ανταμώσει την Πουλουμπίνα, ανέφερε σχετικά, ενώ σε ένδειξη πένθους η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε σήμερα στις 9 το βράδυ να βγούμε στα μπαλκόνια μας ντυμένοι βασιλιάδες και φορώντα θέματα στα κεφάλια μας να κρατήσουμε την αναπνοή μας για πέντε συνεχόμενα λεπτά». Και μια έκτακτη είδηση από το αστυνομικό μα δελτίο, συνελήφθη σήμερα τα ξημερώματα ο καταζητούμενο υπαρχηγό τη εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή, Χρήστο Παπά. <laughs> <laughs> το είχα ξεχάσει καιρό. Είχα να το πω αυτό. Ωραίο, Λοιπόν, έλα. Κερό, καιρό. Κερό. Ιδανικό καιρό σήμερα να αρχίσουμε να πηδάμε τα ρουθούνια μα με τα self-test ένα, ένα ατομικά. Μεταδώσαμε και στην αρχή, έτσι ξεκινήσαμε, μια δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη που λέει: Έχει μια φωτογραφία, πολλέ φωτογραφίε με τον Ταβέλη. Και δημιουργήθηκαν συνειρμοί παράξενοι. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο. Θα ακούσουμε τώρα ακριβώ τι εννοούσε ο Πρωθυπουργό, για να σβήσουμε κάθε υπόνοια ή κακή σκέψη. Ένα Πρωθυπουργό και μάλιστα Έλληνα σε καταφύγιο αδέσποτων ζώων. Γιατί σα κάνει τόσο εντύπωση, Ποιο ήταν το πρώτο ζώο που αγαπήσατε, Ήταν το Boxer. του Παύλου Μπακογιάννη. Είχε ένα μποξο από τον Ταβέλη, τον έπαιρνε παντού μαζί του. Και ήταν το πρώτο ζώο το οποίο γνώρισα όταν ήμουν μικρός και με το οποίο συνδέθηκα ιδιαίτερα και έχω μάλιστα κάποιε πολύ ωραίε φωτογραφίες μαζί με τον, τον Ταβέλη. Σήμερα η οικογένειά σας έχει ζώα. Δύο τάξουν. Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα είχα σκυλί ράτσας, αλλά προέκυψε. Και τώρα έχουμε δύο τάξου στο σπίτι, δύο ουρέ. Δύο πάρα πολύ αστεία λουκάνικα. Μην τα φάνε κιόλα. Είναι αυτά τα πολύ συμπαθητικά σκυλιά που είναι τα μακρόστινα, τα λουκάνικακια. Έτσι λοιπόν, αυτό είναι ο Νταβέλη. Για να φύγει κάθε υπόνοια, η, η μαύρη σκιά, η σκιά σκέτο που μπορεί να δημιουργήθηκε επειδή ακούσαμε ότι ο Πρωθυπουργό έχει φωτογραφίε με τον Νταβέλη. Και χρονικά, να το δει κανείς, δεν έχουν συμπέσει αυτοί οι δύο. Με τον πατέρα κάτι μπορεί να έχει γίνει. Ελλά τώρα μέρος δεύτερον Γεια σου λατρεία μου, πως μου είσαι Γεια σου, πολύ καινούριο τσικάκι είσαι Εσύ τι έγινε μανάρι Πολύ <ΛΣ> αγάπες και λουλούδια τελευταία Ε, τι να κάνω Θα το Είμαι... στο κεφάλι σου Είμαι μια της κατίνες που σου την πέφτημε μόλι την ώρα Θα το στο κεφάλι σου ή το δικό μου <ΛΣ> Λοιπόν, θέλω να σου πω δύο πράγματα. Αναφορικά με τη χθεσινή εκπομπή τη Πέμπτη, που δεν είναι Τετάρτη. Ναι, όχι, είναι Πέμπτη. Ναι, ε, έχω να πω πως έχω λιώσει τα γέλια, ρε. Δεν υπάρχει το και σύμιος. Γιατί έλειωσε. Κοίτα, ακούω την εκπομπή όταν πάω για περπάτημα. Και επειδή είσαι απρόβλεπτο και γενικά δεν ξέρουμε τι θα πει, ελιώνω στα γέλια με αυτά που λε. Δεν υπάρχει. Μου έχετε χαρίσει τό, τό, τό, τόση ζωή εσύ και θύμιο. Καλά, καλά, καλά. Πού περπατά, Ε, το Δήμο, εντό του Δήμου. Α, πού περπατά, ένα τραγούδι Αυτό. Που περπατάς, που περπατάς, ε, να σου πω λίγο και στο δάσο, όταν ο λύκο δεν είναι εδώ, Λίκε Λίκε Εντάξει, τώρα δεν πηγαίνω στο δάσο να περπατήσω. Πάω πόλου. πόλου Σε ποιο δήμο είσαι, Τυρνάβο. Ναι. Α, έχει δάσο εκεί. Να σου πω πίνει και τα τσίπουρα. Τυρπατώντα. Γιατί άμα είναι έτσι και εγώ γελάω με την εκπομπή. Άμα είμαι κόκαλο, μια χαρά. Γελάω και μετά ε. Ε. Ό, με τα με κόκαλο. Με τσίπουρο, δε, τυρναβέικο. Δεν πίνω, δεν πίνω. Εγώ, εντάξει. Και δεύτερον, η που τη διδάρτη, νομίζω, Μετά το Me θα είναι η επιστροφή τη ελληνοφρένειας Ναι, θεωρώ ότι δεν είμαι μόνο εγώ. Γενικά θέλουμε να επιστρέψετε όσοι σα παρακολουθούμε, γιατί δεν πάει άλλα αυτήν η κατάσταση. Έχει γεμίσει τη τηλεόραση χαζομάρε reality. Δεν μπορούμε. κάθε κάτι συγκεκριμένο Δεν λοιπόν, μπορώ να υποσχεθώ ε... για τίποτα. Α, όντω. Α, δεν μπορώ να πω. Σποϊλέρ. Λάθο τσάτ, λάθο τσάτ, sorry. Πώ α... το παίρνει, λαγονικό είσαι πια. Πώ το παίρνει, Μυρωδιά, αμέσω μετά από κάθε κατήγκο που παίρνει να μου πει ερωτόλογα, παίρνει τηλέφωνο. Αγάγει, ρε παιδάκι, μου έχουμε βάλει κομμένο φύλακα εδώ πέρα. Άκουσέ με τώρα. Μία κυρία που δουλεύει στην Εθιέα έχει μια κόρη που δουλεύει στο κανάλι Ε. Η οποία κόρη αυτή που δουλεύει, νομική σύμβολη είναι αυτή όλοι, mm. η οποία κόρη που είναι στο Ε, είναι και υπάλληλο του Γεωργιάδη στο γραφείο. Τώρα καταλαβαίνε περί τίνο πρόκειται. Για Πε μου, ότι υπάρχει διαπλοκία, Από κλείεται. Βάλτε αυτά, αν Αχ, πες μου, ότι τον κρατάνε τον άδον ημερό βίντεο. Πε μου. Δεν ξέρω. Να είναι καριάτιδα. Πε μου, αυτό θέλω. Καλή σα εισπέρα, πώ την έχετε. Μάλα καλά, μάλα λα Εγώ μάλα έχω Η πλαστή ταυτότητα που βγήκε από την ΕΣΥΑ την έβγαλε συγκεκριμένο πρόσωπο. Μάλιστα, πολύ καλά. Καλά πάει αυτό. Να σε πόβρε, Μανίτσα, γιατί δεν θε να σε γράψω στο σχολείο μου, αχ. <χαι> που ήθελες να γίνεις ασυπτή σου Θα μου κάνεις σκοήλ ελικικού ε, Κοίταξε έχω κάτι υπέροχα παιδάκια που θα σε λατρεύσουν και θα τα λατρεύσεις και εσύ Έτσι την πάλισε και γνωστό σκηνοθέτης το οποίο σου προτάσει του παιδί. κάνανε για, για αυτά τα παιδάκια Ανοίγουμε από Δευτέρα και μια κομμέρα Ιωάννα, παραπονέε και λέει ότι πήγε και πήρε το self-test και αντί για self-test ήταν ένα rapid test. Αυτό πώ έγινε, δηλαδή, πώ είναι αυτό το λάθο. Είμαι σκάγια. Πώ είναι αυτό το λάθο, δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή... Καταχάσει το self-test είναι rapid test. Ναι, αλλά θα μου πει τώρα και το ξέρω αυτό ότι μεγελώσουμε έτσι μας... Οπότε με... βάλ το, το και στιμή τη, ο το Μηντών και τέλο Τι σε ε, ναι, και Έτσι με... αλλιώ από ό,τι κατάλαβε, όλοι θα κουλήσουμε το χτυκιο. <laughs> Κακό ψόφο θα έχουμε. Με την υπογραφή τη κυβέρνηση πια. Ανοσία τη Αγέλη χωρί να μα το λένε. Ποια Αγέλη, παιδί μου, εμεί εδώ αυτοί οι Αγέλοι είναι ποιο λύκο θα φάει τον άλλον. <laughs> Ακριβώ. Α, και να σου πει κάτι άλλο. Α πες. Ε, ε, ε, Εγώ πώ θα δώσω εξετάσει που δεν έχω εδώ και δυόμισι μήνε καθηγητή. Ότι α πούμε έχω σκοτούρα, εγώ πώ θα δώσω εξετάσει. Στα αρχαία μα. Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Τόση και... αγόρι μου, όπω δεν με νοιάζει. Βέβαια, αυτά θα μπορούσαν να είναι και τα λόγια τη υπουργού μα. Όχι, τα λόγια τη υπουργού, σου λέω. <laughs> Διάβαζα δήλωση κυραμαίω. <κύριε> <laughs> Ακούσαμε πριν τον Μητροπολίτη Μόρφου να μας λέει ότι μέσα από τα εμπλαστρά μπαίνουν τα νανοσωματίδια. τώρα θα γίνει και δεύτερη αποκάλυψη Οπότε είναι λέει, θέμα της νέα τάξης πραγμάτων ε, είναι δυνατόν η νέα τάξη πραγμάτων να μην το εκμεταλλευτεί μα τι λέμε τώρα, μα τι λέμε τώρα? εδώ τα απορριπαντικά που οι νοικοκυρές καθαρίζουν την τουαλέτα Και φροντίζουν αυτοί να βάλουν μέσα φάρμακα για να αρρωστά ο κόσμο. Τα ρούχα που φορούμε, Το παλιό μου παλτό που το είχα ξεχάσει. Στο πατάρι, κλειστό ο αέρα που αναπνέω έχει γεμάτο δηλητήριο. Νάνο, σωματίδια. Έτσι το φαϊν που τρώω είναι γεμάτο δηλητήριο. Το νερό που πίνει είναι γεμάτο φθόριο. Άλλαξε τούτα δηλητήρια που μα βάλουν. Καταλάβει, με πολλέ παρενέργειε τα ρούχα που φορώ. Τι είναι αυτά που φορώ. Ποιος θα θέλει, ποιο θα φέρει πιο μετάξι. Θα με βγάλει χωρό. Το παλιό μου παθό. Το χαρίζω σε σένα. Τα σαπούνια που πλένομαι. Ε, πλένομαι από τη μια από τι επιφανειακέ βρωμιέ, και από την άλλη να αποκτώ άλλε οι οποίε περνούν μέσα Σε από το δεύτερο. δέρμα. Και όμω έχω ζωή. Μ? Και όμω χαίρομαι. Και όμω είμαι χριστιανό. Όλα αυτά για να καταλήξει εκεί είναι τουριστική attraction. Δηλαδή, αξίζει να πάμε στην Κύπρο να δούμε ένα κήρυγμα του. συγκεκριμένου Μητροπολίτη, μια Κυριακή γιατί τραγουδάει, Καζατζήδη κατά προτίμηση, η Απαγγέλ Καζατζίδη στη ζωή μου, το ακούσαμε πριν και μετά μιλάει για τα έμπλαστρα, τα απορυπαντικά τα καθαρτικά και δεν ξέρει κανείς που θα το φτάσει όλο αυτό. Οπότε είναι ό,τι πρέπει για ένα ταξίδι μόλις ανοίξουμε στην Κύπρο. Εδώ κλείνουμε εμεί γιατί έχουμε το τρίτο μέρο του λάμου πάει στο μαγκαζίνο, θα τα Και ένα άλλο να σου πω, ρε Απόστολε. Γιατί δεν πιάνετε αυτή την ΕΡΤ, τα κανάρια τη ΕΡΤ να τα ξεκοκαλιάσετε, να πούμε, διότι. Τι να ξεκοκαλιάσουμε, δεν τη βλέπουμε, παιδιά. Ποιο τη βλέπει, δεν βλέπει άνθρωπο. Τα ξεκοκαλιάσουμε, εμεί να βάλουμε στον κόσμο, τι, το άγνωστο. Να σου πω κάτι, είναι δυνατόν τώρα να το παίζουν όλοι οι ΣΤΑΡ και οι όλοι. Οι, κάθε Κατίνγκο βγαίνει εκεί πέρα να πούμε και έχει μια εκπομπή, φλερτ, λέει ο άλλο. Άντε πάλι με την Κατίνγκο. Και βέβαια, δεν είναι δυνατόν να πληρώνω εγώ και να κάνω να διαχειριζω αυτή τα, τα χρήματα δικά μου όπω θέλουν 400 εκατομμύρια το χρόνο. Η αλήθεια είναι. Ότι έναν ταλαντούχο για παρουσιαστή δεν έχουν βάλει. Να το πούμε και αυτό. Αποστόλη, μην με πει στην κλάστα. Αν εξαιρέσει το μουσικό κουτί, οτιδήποτε άλλο σε παρουσίαση. Το μουσικό κουτί ποιο είναι? Με τα τραγούδια, με το πορτοκάλογλο. Αυτό α πούμε ότι είναι καλό. Οτιδήποτε άλλο λε, αποφάσισε κάποιο να βάλουμε κάποιον που δεν το έχει με την παρουσίαση. Δεν γίνεται, θα πρέπει εκτό από αυτό που είπε, πράγματι συμφωνώ, όλα τα άλλα θα πρέπει να κλείσουν, πρέπει να σταματήσουν. Εάν δει αυτή την εκπομπή φλερ, τη έχω πάρει 100 φορέ στην ERT τηλέφωνο. Αν <Άνδυλες> δείτε αυτή την εκπομπή μία τρελαίνε δηλαδή Είσαι και Ρουφιανάκος ε Ρουφιανός, αυτός ήταν που το αμέσως Μέσα στο πουντρούμι και μας πιγώσθε τόν Είσαι και Ρουφιανάκος, πήρες να τους δώσεις Ε, φυσικά πήρα, δέκα φορές Σπιούνος, <Ρουφιανός>, και Ρουφουλιάς μαζίμα και προδότης Τρίβω τα χέρια μου, κάθε όνομα που να φταλί. Η ρίτσα, δεν είναι να πληρώνω εγώ και να ακούω να λακίε. Και εσύ κάθεσε εκεί πέρα τώρα και ακού το καθέναν. Σου λέω Σίκο, κάνει εκπομπή δικιά αλλού. Να πάω στην ΕΡΤ. Όχι. Αν πάω στην ΕΡΤ θα δώσω στο φλερτ άλλο νόημα. Θα πάει το καλησπέρα σύννεφα, αλλά δεν θέλουνε. Κατάλαβε. <Κι> δεν μου λε κάτι. Η Δευτέρα, Σήμερα Δευτέρα να πάνε τα παιδιά σχολείο. Θέλουν τα παιδιά να πάνε σχολείο. Του μαθητέ του τρώει το στρε. Ποιο θα κολλήσει ία. το χτυκιό και ποιο ψόφισε χθε. Έκανε και ρήμα. You. Ποιο θα κολλήσει το χτυκιό και ποιο ψώφησε χθε. Οι περισσότεροι καθηγητέ δεν θέλουν, οι περισσότεροι μαθητέ δεν θέλουν. Ο Τσιόδρα δεν θέλει. Εντάξει, οι λιμουξιολόγοι περισσότεροι δεν θέλουν να ανοίξουν τα σχολεία. Εγώ σε ρωτάω. Έλα δε τώρα δε να λουφάρουνε, θέλουν τα μαλακισμένα. Βρε μαλάκια, να λουφάρουνε θέλουν, αλλά λέω γιατί ανοίγει ο Μητσοτάκη στα σχολεία τη Δευτέρα. Γιατί, γιατί δε... έχουμε υποχρεώσει. Πρέπει αυτή η εταιρεία, φάντασμε μετά σε ελφτάε να πουλήσει. Τι θε τώρα. Μπράβο, 40 εκατομμύρια επί 4 ευρώ νομίζουμε. Με Υποχρεώσει και στι φαρμακευτικέ να κάνουμε εμβόλια περισσότερα. Τι θε τώρα, Έ, Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Άι, το διάλογο θα, διάλο θα μα πείσει για τι υποχρεώσει του κράτου, Βρωμό Να μην αφήνατε υποχρεώσει. Οι σπουδέ στο Χάρβαρντ, ο ΣΥΡΙΖΑ φταίει. Να σου πω, όπω έλεγε αυτό για, για το ξύλο στου κομμουνιστέ, Οι σπουδέ στο Χάρβαρντ δεν πήγανε ποτέ χαμένε. Αυτό ακριβώ. Ούτε οι γνωριμίε από τι σπουδέ αυτέ. Να σου πω, ξέρει, είχε σπουδάσει ο Σαμαρά, Το γράφει και το βιογραφικό του στο Χάρβαρντ. Πιτσαδόρο, Σχέ, Όχι, σχέτηση, αντίληψη, το γράφει το βιογραφικό του. Δεν ξέρω αν το γράφει ακόμα. σχέσεις πολιεθνικών εταιριών με το κράτος. Καλά πήγε αυτό. Πολύ καλά, έλα, γεια. Του βγήκε. Να σε ρωτήσω, Μήπω είναι εκεί ο Τενεκένας. Έλα. Ο Τενεκένας είναι εκεί. Ποιο είναι αυτός. Παιδί μου είναι φίλος του Μέτζη του Νεουκτή. Καινούριο. Κάλε δεν είδε τι έγινε με την πλατφόρμα των φαρμακοποιών. Άντε πάλι. Είχαμε σκόηλε λυκίκου και εκεί. Ναι. Αμαν ο Τενεκένας ναι. Ναι ο Τενεκένας. Αυτό τώρα αλήθεια είναι κυβέρνηση ή είναι ονόματα από φάρσες δικές μου. <Σιούν> Τέτοια <Σιούν> ονόματα έβαζα εγώ παλιά Ο Μάκης ο Τεντάς, <Σιούν> ο Νίκος ο Τενεκένας Ο <Σιούν> Τερερές, <Σιούν> Καλημέρα, Μίλτος Τερερές λέγομαι Είμαι οδηγός λεωφορείου ε, Λέγομαι Μάχος Καλαβριάς, τηλεφωνώ από τη φ*** Καλημέρα Μίτσος μπεζεστένη λέγομαι, είμαι ψηφοφόρος του Πασόκ Για μια καταγγελία είμαι κάτοικος εξ αρχείων, Ανδρέας Κουρτεντές λέγομαι Καλά είστε, ο Ηριοκλήσο Πεπέτας είμαι, καλά είστε Πείτε μου παρακαλώ το όνομά σας, είσαι το κυρίως Δαμασκηνός Καρπέτας Ωραία μια χαρά Το όνομά σα Μπόκολης. Μπόκολης Μπόκολης ναι Άλκης Πετίνης λέγομαι ε, Λέγομαι Μάκης Γαρμά Ε, ε, μάλλον υπό. τα κάνει κάποιο φανατικό σε ελληνοφρένεια. Δεν εξηγείται αλλιώ. Περί μου, πώ βγαίνουν αυτέ οι λέξει. Δηλαδή, αν, αν πρόκειται να είναι κείμενα σε άλλη γλώσσα και τα βάζουν σε αυτόματη μετάφραση, μπορεί να βγουν ασύντακτε προτάσει, αλλά θα έχουν υπαρκτές λέξει. Τώρα θε να σου πούμε και τα, μυστικά, και τα μυστικά, πώ γίνεται το καλό παρανόψωμο. Α, η παράτα μα. Αυτά είναι μυστικά τη επιτυχία κάθε κυβέρνηση. Αυτή τη στις... κυβέρνηση. Άμα ε. είναι, α πούμε, πώ γίνεται, χαιρόπολια. Αλλά κυβέρνηση, η παράτα μα. BOOM <laughs>